Σελίδα 97 Από αυτές τις σκέψεις συμπεραίνομαι ότι η αγάπη για το Θεό δεν μπορεί να χωριστεί από την αγάπη για τους γονείς. Αν ένα άτομο δεν έχει ξεπεράσει την εμομικτική προσκόλληση στη μητέρα, στη φιλή, στο έθνος, αν διατηρεί την παιδιαστική εξάρτηση από ένα πατέρα που τιμωρεί και ανταμείβει ή από όποια άλλη εξουσία, δεν μπορεί ποτέ να αναπτύξει μια πιο όρημη αγάπη για το Θεό. Η θρησκεία του είναι τότε η θρησκεία μιας πρώτης φάσης, όπου ο Θεός γινόταν αντιληπτός, σαν μια μητέρα απέραντα προστατευτική ή σαν πατέρας που τιμωρεί και ανταμείβει. Στην σύγχρονη θρησκεία βρίσκουμε όλες τις φάσεις, από την πρώτη και πρωτόγωνη μέχρι την ανώτατη. Η λέξη «Θεός» πρωτογονη μεχρι την ανωτατη η λεξη θεος μπορει να σημαίνει τον αρχηγό τη φυλή καθώ και το «απόλυτο τίποτε». Με τον ίδιο τρόπο, κάθε άτομο διατηρεί μέσα του στο υποσυνείδητό του, όπως το απέδειξε ο Φρόιντ, όλες τις φάσεις, αρχίζοντας από την πρώτη φάση του αδύναμου παιδιού. Το ζήτημα είναι μέχρι ποιο βαθμό έχει οριμάσει. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Η φύση της αγάπης του για το Θεό αντιστοιχεί στη φύση της αγάπης του για τον άνθρωπο. Και πιο πέρα, η πραγματική ποιότητα της αγάπης του για το Θεό και τον άνθρωπο είναι συχνά υποσυνείδητη, καλυμμένη και δικαιολογημένη από μια πιο όριμη σκέψη για την ποιότητα της αγάπης του. Επιπλέον, η αγάπη του για τον άνθρωπο, ενώ συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις προς την οικογένειά του, σε τελευταία ανάλυση καθορίζεται από τη δομή της κοινωνίας μέσα στην οποία ο άνθρωπος ζει. Αν η δομή αυτή βασίζεται στην υποταγή στην εξουσία, είτε τη φανερή είτε την ανώνυμη της αγοράς και της κοινής γνώμης, η αντίληψή του για το Θεό θα είναι αναγκαστικά παιδιάστικη και μακριά από την όριμη αντίληψη που οι σπόροι της βρίσκονται στην ιστορία της μονοθεϊστικής τρισκίας. Η αγάπη και η αποσύνθεσή της στη σύγχρονη δυτική κοινωνία αν η αγάπη είναι μια ιδιότητα του όριμου δημιουργικού χαρακτήρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ικανότητα για αγάπη σε ένα άτομο που ζει σε έναν ορισμένο πολιτισμό εξαρτιέται από την επίδραση του πολιτισμού αυτού στο χαρακτήρα του κοινού ανθρώπου. Αν μιλάμε για αγάπη στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε αν η κοινωνική δομή του δυτικού πολιτισμού και το πνεύμα που πηγάζει από αυτήν συντελούν στην ανάπτυξη της αγάπη. Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι αρνητική. Κανένας αντικειμενικός παρατηρητής της δυτική μα ζωή δεν αμφιβάλλει ότι η αγάπη, αδελφική, μητρική και ερωτική, είναι ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο και ότι στη θέση τους ευδοκιμούν διάφορες μορφές ψευτοαγάπης. Μορφές που στην πραγματικότητα αποτελούν τις εκδηλώσεις της αποσύνθεσης της σύγχρονης αγάπης. Η καπιταλιστική κοινωνία από το ένα μέρος βασίζεται στην αρχή της πολιτικής ελευθερίας και από το άλλο στην αρχή της αγοράς σαν ρυθμιστή όλων των οικονομικών και κατά συνέπεια των κοινωνικών σχέσεων. Η αγορά εμπορευμάτων καθορίζει τους όρους ανταλλαγής των αγαθών και η αγορά εργασίας ρυθμίζει την προσφορά και την ζήτηση τη εργασίας. Χρήσιμα αντικείμενα και χρήσιμη ανθρώπινη ενέργεια και ικανότητα μεταβάλλονται σε εμπορεύματα που ανταλλάσσονται χωρί τη χρήση βίας και απάτης με βάση τους όρους της αγορά. Τα παπούτσια όσο χρήσιμα και αναγκαία κι αν είναι δεν έχουν καμιά οικονομική αξία, ανταλλακτική αξία, αν δεν υπάρχει ζήτηση παπούτσιων στην αγορά. Η ανθρώπινη ενέργεια και ικανότητα δεν έχουν καμιά ανταλλακτική αξία όσο παραμένουν αζήτητες στη δοσμένη αγορά. Ο ιδιοκτήτης κεφαλαίου μπορεί να αγοράσει ανθρώπινη εργασία και να την μετατρέψει σε κερδοφόρα επένδυση του κεφαλαίου του. Ο κάτοχος της εργασίας πρέπει να πουλήσει την εργασία του στον καπιταλιστή σύμφωνα με τους δοσμένους όρους της αγοράς. Διαφορετικά είναι καταδικασμένο στην πείνα. Η οικονομική αυτή διαδικασία αντανακλάται σε μια ιεραρχία αξιών. Το κεφάλαιο εξουσιάζει την εργασία. Συσσωρευμένα αγαθά, κάτι που είναι νεκρό, έχουν μεγαλύτερη αξία από την εργασία, την ανθρώπινη ενέργεια, κάτι το ζωντανό. Αυτή είναι η βασική συγκρότηση του καπιταλισμού από τότε που εμφανίστηκε. Και ενώ εξακολουθεί να είναι το κύριο χαρακτηριστικό και του σύγχρονου καπιταλισμού, έχουν αλλάξει ορισμένοι παράγοντε που δίνουν στον τελευταίο τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν αποτέλεσμα της εξέλιξης του καπιταλισμού παρατηρούμε μια διαδικασία συγκεντρωτισμού και συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις γίνονται συνεχώς μεγαλύτερες και οι μικρές εξαφανίζονται. Η διοκτησία του κεφαλαίου, το οποίο είναι επενδυμένο στις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, χωρίζεται όλο και πιο πολύ από την διαχείρισή τους. Εκατοντάδες χιλιάδες μέτοχοι κατέχουν την επιχείρηση από κοινού. Μια δικητική γραφειοκρατία που δεν κατέχει τίποτε, αλλά καλοπληρώνεται, διευθύνει την επιχείρηση. Η γραφειοκρατία αυτή ενδιαφέρεται λιγότερο για την αύξηση των κερδών και περισσότερο για την επέκταση της επιχείρησης και της δικής της εξουσίας. Η αυξανόμενη συγκέντρωση του κεφαλαίου και η δημιουργία ισχυρής διοικητικής γραφειοκρατίας συνοδεύτηκαν από την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Λόγω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της εργασίας, ο εργάτης δεν υποχρεωμένος να διαπραγματευτεί την εργατική του δύναμη μόνος του. Ανήκει σε μια μεγάλη συνδικαλιστική ένωση που και αυτή διευθύνεται από μια ισχυρή γραφειοκρατία, η οποία τον αντιπροσωπεύει απέναντι στους βιομηχανικούς κολοσσούς. Η πρωτοβουλία έχει μεταπηδήσει για καλύτερα ή για χειρότερα τόσο στην περίπτωση του κεφαλαίου όσο και στην περίπτωση εργασίας από το άτομο στην γραφειοκρατία. Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων πάβουν να είναι ανεξάρτητοι και γίνονται υποχείριοι στους διευθυντές των μεγάλων οικονομικών αυτοκρατοριών. Ένα άλλο αποφασιστικό γνώρισμα που προέρχεται από τη συγκέντρωση αυτή του κεφαλαίου και αποτελεί χαρακτηριστικό του σύγχρονου καπιταλισμού βρίσκεται στον ιδιαίτερο τρόπο της οργάνωση τη εργασία. Οι μεγάλε συγκεντρωτικέ επιχειρήσει με το ριζικό καταμερισμό τη εργασία οδηγούν σε μια οργάνωση όπου το άτομο χάνει την ατομικότητά του και μετατρέπεται σε ένα αναλώσιμο εξάρτημα της μηχανή. Το ανθρώπινο πρόβλημα στο σύγχρονο καπιταλισμό μπορεί να διατυπωθεί ω εξή. Ο σύγχρονος καπιταλισμός χρειάζεται ανθρώπους που συνεργάζονται χωρίς προστριβές και σε μεγάλους αριθμούς που θέλουν να καταναλώνουν όλο και περισσότερο και έχουν τυποποιημένα γούστα που εύκολα επηρεάζονται και προβλέπονται. Χρειάζεται ανθρώπους που νιώθουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, που δεν υποκύπτουν σε καμιά εξουσία, αρχή ή συνείδηση, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόθυμοι να δέχονται διαταγές, να κάνουν ό,τι τους ζητούν, να παίρνουν την θέση τους στην κοινωνική μηχανή χωρίς προστριβές. Ανθρώπους που μπορούν να καθοδηγούν χωρίς βία, να οδηγούνται χωρίς ηγέτες, να παρακινούνται χωρίς σκοπό, εκτός από το σκοπό να παράγουν, να κινούνται, να λειτουργούν, να προχωρούν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τον εαυτό του, από τον συνάνθρωπό του και από τη φύση. Σημείωση, μια πιο λεπτομερής εξέταση του προβλήματος της αλωτρίωση και της επίδρασης της σύγχρονης κοινωνίας στο χαρακτήρα του ανθρώπου γίνεται στο «Η κοινωνία» εκδόσεις «Μπουκουμάνι». Έχει μεταβληθεί σε εμπόρευμα και αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις της ζωής του σαν μια επένδυση που πρέπει να του αποφέρει το ανώτατο δυνατό κέρδος στις δοσμένες συνθήκες της αγοράς. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ουσιαστικά σχέσεις αλωτριωμένων αυτομάτων που το καθένα βασίζει την ασφαλειά του στο να παραμένει κοντά στο κοπάδι και να μην διαφέρει στις στα αισθήματα ή στην πράξη από τους άλλους. Και ενώ ο καθένας προσπαθεί να παραμένει όσο μπορεί κοντίτερα στους άλλους, όλοι παραμένουν ολοκληρωτικά μόνοι, όλοι νιώθουν να τους διαπερνά βαθύ αίσθημα ανασφάλειας και ενοχής που πάντοτε εμφανίζεται όταν δεν ξεπερνιέται η ανθρώπινη μοναξιά. Ο πολιτισμός μας προσφέρει πολλά καταπραγητικά που βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούν συνειδητή άγνοια αυτή του τη Πρώτα απ' όλα προσφέρει την αυστηρή ρουτίνα της γραφειοκρατούμενη μηχανικής εργασίας που κάνει τα άτομα να μην συναισθάνονται τις πιο βαθιές ανθρώπινες επιθυμίες τους, τη λαχτάρα να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να ενωθούν με τους άλλους. Στο βαθμό που η ρουτίνα της εργασίας δεν αρκεί για το σκοπό αυτό, ο άνθρωπος κατανικά την κρυφή του απελπισία με την ρουτίνα της ψυχαγωγία, με την παθητική κατανάλωση ήχων και θεαμάτων που προσφέρει η βιομηχανία της Επιπλέον με την ικανοποίηση να αγοράζει διαρκώς καινούργια πράγματα και να τα ανανεώνει. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πράγματι πολύ κοντά στην εικόνα που περιγράφει ο Χάξλεϊ στο βιβλίο του «Ο θαυμαστός νέος κόσμος». Καλοθρεμένο, καλοντιμένο, ικανοποιημένο σεξουαλικά και ωστόσο χωρί προσωπικότητα, χωρί καμιά επαφή με του συνανθρώπου του, εκτός από την πιο επιφανειακή, κατευθυνόμενο από συνθήματα που τόσο επιγραμματικά διατυπώνει ο Χάξ λέει, όπω Όταν τα ανθρώπινα γρανάζια έχουν αισθήματα, η κοινωνική μηχανή παθαίνει εμπλοκέ. Ή Ποτέ μην αναβάλει για αύριο τη διασκέδαση που μπορεί να έχει σήμερα. Ή, όπω η περίφημη φράση, Όλοι είναι ευτυχισμένοι στην εποχή μας Η ευτυχία του ανθρώπου σήμερα βρίσκεται στο να διασκεδάζει Η διασκέδαση βρίσκεται στην ικανοποίηση να καταναλώνει και να απολαμβάνει εμπορεύματα Θεάματα, τροφές, ποτά, τσιγάρα, ανθρώπους, διαλέξεις, βιβλία, κινηματογραφικά φιλμ Όλα καταναλώνονται, όλα καταβροχτίζονται ο κόσμος όλος είναι ένα μεγάλο αντικείμενο για την όρεξή μας, ένα μεγάλο μήλο, μια μεγάλη μπουκάλα, ένας μεγάλος μαστός και εμεί θυλάζουμε, πάντα προσδοκούμε, ελπίζουμε και πάντα απογοητευόμαστε. Ο χαρακτήρας μας είναι ρυθμισμένος να ανταλάσει και να παίρνει, να αλλάζει και να καταναλώνει. Το κάθε τι πνευματικό υλικό γίνεται αντικείμενο ανταλλαγή και κατανάλωση. Όσο αφορά τη θέση της αγάπης, αυτή ανταποκρίνεται κατά ανάγκη στον κοινωνικό χαρακτήρα του σύγχρονου ανθρώπου. Τα αυτόματα δεν μπορούν να αγαπήσουν. Μπορούν να ανταλλάξουν τα πακέτα των προσωπικότητων τους και να ελπίζουν σε μια καλή ευκαιρία. Μια από τις πιο αποκαλυπτικές εκδηλώσεις αγάπης και ιδιαίτερα του γάμου με αυτόν τον αλωτριωμένο χαρακτήρα είναι η ιδέα του συνεταιρισμού. Σε όλα τα άρθρα σχετικά με το πρόβλημα του ευτυχισμένου γάμου, η ιδανική κατάσταση που περιγράφεται είναι ο συνετερισμός που λειτουργεί ομαλά. Αυτή η περιγραφή δεν είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα ενός υπαλλήλου που εργάζεται αποδοτικά, χωρίς προστριβές. Του ατόμου που θα πρέπει να είναι λογικά ανεξάρτητος, να συνεργάζεται, να είναι ανεκτικός και ταυτόχρονα φιλόδοξο και επιθετικό. Έτσι, ο σύμβουλο του γάμου μα λέει ότι ο σύζυγο θα πρέπει να έχει κατανόηση για τη γυναίκα του και να τη βοηθά. Να μην παραλείπει ένα κοπλημένο για το νέο τη φόρεμα ή για ένα νόστιμο φαγητό τη. Η σύζυγος με τη σειρά τη θα πρέπει να δείχνει κατανόηση όταν εκείνο γυρίζει σπίτι κουρασμένο και στενοχωρεμένο. Να ακούει με προσοχή τι επαγγελματικέ του στενοχώριες και να μην θυμώσει, αλλά να δείξει κατανόηση αν αυτό ξεχάσει τη γιορτή τη. Εκείνο το οποίο καταλήγει όλη αυτή η σχέση είναι η καλολαδωμένη συνεργασία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που παραμένουν ξένα σε όλη τους τη ζωή, που ποτέ δεν φτάνουν σε μια βαθιά σχέση αλλά που συμπεριφέρονται με αμοιβαία αυρότητα και προσπαθούν να κάνουν ο ένας τον άλλο να νιώθει ευχάριστα Σε αυτή την αντίληψη της αγάπης και του γάμου το κύριο στοιχείο βρίσκεται στην εξασφάλιση ενό καταφυγίου από το ανυπόφορο συνέστημα της μοναξιάς στην αγάπη βρίσκει κανείς επιτέλους ένα λιμάνι, ένα καταφύγιο από τη μοναξιά. Σχηματίζει μια συμμαχία δύο ανθρώπων ενάντια στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό ο εγωισμός εις διπλούν θεωρείται λαθεμένα σαν οικειότητα και αγάπη. Η έμφαση στο πνεύμα του συνεταιρισμού, της αμοιβαίας ανοχής κλπ. είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Πριν από αυτό, στα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυριαρχούσε η αντίληψη για την αγάπη σύμφωνα με την οποία η αμοιβαία σεξουαλική ικανοποίηση θεωρούνταν σαν βάση για αρμονικές ερωτικές σχέσεις και ιδιαίτερα για έναν ευτυχισμένο γάμο. Πίστευαν τότε ότι οι αιτίες για τη συχνή αποτυχία του γάμου βρίσκονταν στο γεγονός ότι οι δύο εταίροι δεν είχαν κάνει ένα επιτυχημένο σεξουαλικό τέριασμα. Την αιτία για το λάθο αυτό την απέδιδαν στην άγνοια σχετικά με την σωστή σεξουαλική συμπεριφορά, δηλαδή στη λαθεμένη σεξουαλική τεχνική του ενός ή και των δύο παρτενέρ του γάμου. Για να θεραπεύσουν αυτό το λάθος και να βοηθήσουν τα άτυχα ζευγάρια που δεν μπορούσαν να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, πολλά βιβλία έδιναν οδηγίες και συμβουλές για την σωστή σεξουαλική συμπεριφορά και υπόσχονταν αόριστα ή κατηγορηματικά ότι η ευτυχία και η αγάπη θα ακολουθήσουν. Η βαθύτερη ιδέα ήταν ότι η αγάπη είναι ο καρπός της σεξουαλική ικανοποίησης και ότι αν δύο άνθρωποι μάθαιναν πώς να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον σεξουαλικά, τότε ασφαλώς θα αγαπιούνταν. Η ιδέα αυτή συμβάδιζε με την γενική αυταπάτη της εποχής, πως η χρήση της σωστή τεχνικής ήταν η λύση όχι μόνο των τεχνικών προβλημάτων της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και όλων των ανθρώπινων προβλημάτων αγνοούσαν το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο αυτής της αντίληψης. Η αγάπη δεν είναι καρπός μιας ικανοποιητικής σεξουαλικής σχέσης, αλλά αντίθετα η σεξουαλική ευχαρίστηση, ακόμα και η γνώση της αποκαλούμενη σεξουαλική τεχνική είναι καρπό της αγάπης. Αν για την επιβεβαίωση αυτής της άποψης δεν αρκεί η καθημερινή παρατήρηση, η απόδειξη μπορεί να βρεθεί στο πλούσιο υλικό των ψυχαναλυτικών δεδομένων. Η μελέτη των πιο συχνών σεξουαλικών προβλημάτων, ψυχρότητας στις γυναίκες και ψυχολογική ανυκανότητα στους άνδρες, σοβαρής ή ελαφριάς μορφής, δείχνει ότι η αιτία δεν βρίσκεται στην άγνοια της σωστή τεχνικής, αλλά στους φόβους και τους φραγμούς που κάνουν αδύνατη την αγάπη. Φόβος ή μίσος για το άλλο φύλλο Βρίσκονται στη βάση των δυσκολιών που εμποδίζουν ένα άτομο να δώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του, να ενεργήσει αυθόρμητα και να εμπιστευτεί τον ερωτικό του σύντροφο στην αμεσότητα και ηλικρίνεια της σωματικής επαφής. Αν το σεξουαλικά εμποδισμένο άτομο μπορέσει να απελευθερωθεί από το φόβο ή το μίσος και να γίνει έτσι ικανό για την αγάπη, τότε τα σεξουαλικά προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους. Αν όχι, η όποια γνώση τη σεξουαλική τεχνικής δεν προσφέρει καμιά βοήθεια. Και ενώ τα δεδομένα τη ψυχαναλυτικής θεραπευτική δείχνουν την σφαλερότητα τη ιδέα ότι η γνώση τη σωστή τεχνική οδηγεί στην σεξουαλική ευτυχία και την αγάπη, η θεωρητική βάση της ιδέα ότι η αγάπη είναι το αποτέλεσμα τη αμοιβαία σεξουαλική ικανοποίηση επηρεάστηκε σημαντικά από τι θεωρίε του Freud. Για το Freud, η αγάπη είναι βασικά σεξουαλικό φαινόμενο. Αφού ο άνθρωπος ανακάλυψε εμπειρικά ότι η σεξουαλική γενετήσια αγάπη του πρόσφερε τη μεγαλύτερη δομή, τόσο μεγάλη που πήρε τη θέση του προτύπου, του συμβόλου για κάθε του χαρά, θα πρέπει από αυτή την αιτία να παρακινήθηκε να αναζητήσει όλη του την ευτυχία στο ίδιο αυτό μονοπάτι των σεξουαλικών σχέσεων, να τοποθετήσει το γενετήσιο ερωτισμό στο κέντρο της ζωής του». Για το Φρόιντ, το συνέστημα της αδελφικής αγάπης είναι εκδήλωση σεξουαλικής επιθυμίας, όπου το σεξουαλικό ορμέμφητο έχει μεταμορφωθεί σε μια παρόρμηση προς ένα απαγορευμένο αντικείμενο. Η αγάπη προς ένα απαγορευμένο αντικείμενο ήταν πράγματι αρχικά γεμάτη από αισθησιακή αγάπη και στο υποσυνείδητο του ανθρώπου παραμένει τέτοια. Όσο αφορά το συνέστημα της έκστασης, της συνένωσης με το σύμπαν, Οκεάνιο συνέστημα, που είναι η ουσία της μυστικιστικής εμπειρίας και η ρίζα του πιο έντονου συναισθήματος της ενότητας με ένα άλλο άτομο ή με όλους τους ανθρώπους, ερμηνεύτηκε από τον Φρόιντ σαν παθολογικό φαινόμενο, σαν οπισθοδρόμηση σε μια κατάσταση αρχαϊκού, απεριόριστου ναρκισισμού. Ένα βήμα πιο πέρα βρίσκεται η αντίληψη του Φρόιντ ότι η αγάπη καθ' αυτή είναι ένα παράλογο φαινόμενο. Η διαφορά ανάμεσα στην παράλογη αγάπη και στην αγάπη σαν εκδήλωση της όρημης προσωπικότητας δεν υπάρχει για τον Φρόιντ. Σε κάποια μελέτη του υποστήριξε ότι η μεταφορική αγάπη δεν είναι ουσιαστικά διαφορετική από το κανονικό φαινόμενο της αγάπης. Με τον «Να νιώσει κανείς ερωτευμένος» Πάντοτε πλησιάζει την ανομαλία, πάντοτε συνοδεύεται από την τύφλωση προς την πραγματικότητα, από τον καταναγκασμό και είναι μια μεταφορά από τα ερωτικά αντικείμενα της παιδικής ηλικίας. Η αγάπη σαν ορθολογικό φαινόμενο, σαν κορυφαία εκδήλωση της ανθρώπινης οριμότητας δεν αποτελούσε αντικείμενο έρευνας για το Freud, μια και δεν της αναγνώριζε πραγματική ύπαρξη». Παρ' όλα αυτά, θα ήταν λάθος να υπερτιμήσουμε την επίδραση του Φρόιντες στη διαμόρφωση της θεωρίας ότι η αγάπη είναι καρπός της σεξουαλική έλξη ή μάλλον ότι είναι η ίδια η σεξουαλική ικανοποίηση που καθρεφτίζεται στο συνειδητό συνέστημα. Ουσιαστικά, η αιτιακή αυτή σχέση έχει αντίθετη κατεύθυνση. Οι ιδέες του Φρόιντ επηρεάστηκαν εν μέρη από το πνεύμα του 19ου αιώνα και επικράτησαν ως ένα σημείο λόγω του κλίματος που επικράτησε στα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρέασαν τόσο τις λαϊκές όσο και τις φροηδικε αντιληψεις αντιλήψεις ήταν, πρώτα-πρώτα, η αντίδραση στα αυστηρά ήθη της Βικτοριανής Εποχής. Ο δεύτερος παράγοντας που χαρακτηρίζει τις θεωρίες του Φρόιντ βρίσκεται στην βασική αντίληψη για τον άνθρωπο, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ίδια τη δομή του καπιταλιστικού συστήματος. Για να αποδειχθεί ότι ο καπιταλισμός ανταποκρίνεται στις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, έπρεπε να γίνει φανερό ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ανταγωνιστικός και γεμάτος από αμοιβαία εχθρότητα. Ενώ οι οικονομολόγοι το απέδειξαν αυτό με τη θεωρία της ακόρες της επιθυμίας του ανθρώπου για το οικονομικό κέρδος και οι δαρβινιστές με τη θεωρία του βιολογικού νόμου της επιβίωσης του ισχυρότερου, ο Φρόιντ έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα με τη θεωρία ότι ο άντρας παρακινείται από μια απεριόριστη επιθυμία για τη σεξουαλική κατάκτηση όλων των γυναικών και ότι μόνο η πίεση της κοινωνία εμποδίζει τον άντρα να ενεργήσει σύμφωνα με τις του. Η συνέπεια είναι ότι οι άνδρες αναγκαστικά ζηλεύουν ο ένας τον άλλον και ότι αυτή η αμοιβαία ζήλια και ο ανταγωνισμός θα συνεχίζονται ακόμα και αν εξαφανιστούν όλες οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που τα συντηρούν. Τελικά ο Φρόιντ επηρεάστηκε σημαντικά στη σκέψη του και από τον ηλισμό της μορφής που κυριαρχούσε στο 19ο αιώνα. Πίστευαν τότε ότι όλα τα πνευματικά φαινόμενα είχαν σαν υπόβαθρο τα σωματικά φαινόμενα και έτσι η αγάπη, το μίσος, η φιλοδοξία, η ζήλια εξηγούνταν από τον Φρόιντ σαν εκδηλώσει των διαφόρων μορφών του σεξουαλικού ενστίκτου. Δεν είδω ότι η βασική πραγματικότητα βρίσκεται στο σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης, πρώτα απ' όλα στην ανθρώπινη κατάσταση που είναι η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων και κατά δεύτερο λόγο στις συνθήκες, στην πρακτική της ζωής που καθορίζεται από την δοσμένη συγκρότηση της κοινωνίας. Το αποφασιστικό βήμα πέρα από τη μορφή αυτή του ηλισμού το έκανε ο Μάρξ με τον ιστορικό ηλισμό του, στον οποίον ούτε το σώμα, ούτε ένα ένστικτο όπως η ανάγκη της τροφής ή της κατοχής χρησιμεύησαν κλειδί για την κατανόηση του ανθρώπου, αλλά ολόκληρη διαδικασία της ζωής του ανθρώπου ή πρακτική της ζωής του». Σύμφωνα με το Φρόιντ, η απόλυτη και χωρίς περιορισμούς ικανοποίηση όλων των επιθυμιών των ένστικτων θα μπορούσε να δημιουργήσει διανοητική υγεία και ευτυχία. Αλλά τα πραγματικά κλινικά δεδομένα αποδείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που αφιερών τη ζωή του στην χωρί περιορισμού σεξουαλική απόλαυση δεν κερδίζουν ευτυχία και πολύ συχνά υποφέρουν από σοβαρές νευρωτικές καταστάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις. Η ολοκληρωτική ικανοποίηση όλων των ενστικτόδικων επιθυμιών όχι μόνο δεν αποτελεί βάση για την ευτυχία, αλλά ούτε καν εγγύηση για την διανοητική υγεία. Ωστόσο, οι ιδέε του Φρόιντ μπόρεσαν να γίνουν δημοφιλεί στην περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτία των αλλαγών που έγιναν στο πνεύμα του καπιταλισμού, όπου η έμφαση μετατοπίστηκε από την αποταμίευση στην δαπάνη, και αντί για τον αυτοπεριορισμό και τη στέρηση, σαν μέσο για την οικονομική επιτυχία, εξαίρεται η κατανάλωση σαν προπόθεση για μια όλο και πλατήτερη αγορά και σαν η κυριότερη ικανοποίηση για το γεμάτο αγωνία, αυτοματοποιημένο άτομο. Το «να μην αναβάλει την ικανοποίηση οποιασδήποτε επιθυμίας» αποτελούσε χαρακτηριστική τάση τόσο στη σφαίρα του σεξ όσο και στην κατανάλωση όλη της κλίμακα των υλικών αγαθών. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις θεωρίες του Φρόιντ που αντιστοιχούν στο πνεύμα του καπιταλισμού όπως ήταν διαμορφωμένος σε αρχές του αιώνα μας με τις θεωρητικές αντιλήψεις ενός από τους πιο γνωστούς σύγχρονους ψυχαναλητές του Σάλιβάν. Στο ψυχαναλυτικό σύστημα του Σάλιβαν βρίσκομαι σε αντίθεση προς το Φρόιντ μια αυστηρή διάκριση ανάμεσα στο σεξουαλισμό και την αγάπη. Ποια είναι η έννοια της αγάπης και της οικειότητας στη θεωρία του Σάλιβαν? Η αγάπη, γράφει, είναι η μορφή σχέσης δύο ανθρώπων που τους επιτρέπει να επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία της προσωπικής τους αξίας. Η επιβεβαίωση αυτή απαιτεί τη σχέση εκείνη που ονομάζω συνεργασία και με την οποία εννοώ την καθαρά διαμορφωμένη προσαρμογή τη συμπεριφορά του ενός προς τις φανερές ανάγκες του άλλου ατόμου, στην επιδίωξη όλο και πιο ταυτόσιμων, δηλαδή αμοιβαίων ικανοποιήσεων και τη διατήρησης μιας όλο και πιο όμοιας αναζήτησης ασφάλεια. Σημείωση, πρέπει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο Σάλιβαν δίνει αυτόν τον ορισμό σε σχέση με τις προσπάθειες της προεφηβική ηλικία, τις θεωρεί σαν τάσεις ολοκληρώσης που εμφανίζονται στην προεφηβική ηλικία και που τις αποκαλούμε αγάπη όταν φτάσουν στην πλήρη ανάπτυξή τους. Και λέει ότι αυτή η αγάπη στην προεφηβική ηλικία αντιπροσωπεύει την απαρχή αυτού που στην ψυχιατρική ορίζεται σαν «ολοκληρωμένη αγάπη». Αν απαλλάξουμε τα λεγόμενα του Σάλιβαν από την κάπως μπερδεμένη γλώσσα τους, η ουσία της αγάπης βρίσκεται σε μια σχέση συνεργασίας την οποία δύο άνθρωποι νιώθουν. Παίζουμε σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού και προσπαθούμε να κρατήσουμε το γόητρό μας και το αίσθημα υπεροχής και αξίας. Σημείωση ένας άλλος ορισμός της αγάπης από τον Σάλιβαν, ότι η αγάπη αρχίζει όταν ένα άτομο αισθάνεται πως οι ανάγκες ενός άλλου ατόμου είναι το ίδιο σημαντικές όσο και οι δικές του, είναι λιγότερο χρωματισμένος από την εμπορευματική αντίληψη από ό,τι ο προηγούμενος. Ακριβώ όπω η ιδέα του Φρόιντ για την αγάπη είναι μια περιγραφή τη θέση του πατριαρχικού άντρα στι συνθήκε του καπιταλισμού του 19ου αιώνα, έτσι και ο ορισμό του Σάλιβαν καθρεφτίζει τη θέση του αλωτριωμένου αγοραστικού ατόμου του 20ου αιώνα. Είναι η περιγραφή ενό εγωισμού ει διπλούν, η σχέση δύο ανθρώπων που συνεταιρίζουν τα κοινά του συμφέροντα και συμμαχούν απέναντι σε έναν εχθρικό και αλλοτριωμένο κόσμο. Στην πραγματικότητα αυτός ορισμός της οικειότητας έχει καταρχήν ισχύ για τα αισθήματα οποιασδήποτε συνεργαζόμενης ομάδα στην οποία το κάθε άτομο προσαρμόζει την συμπεριφορά του στις φανερές ανάγκες των άλλων, στην επιδίωξη των κοινών σκοπών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Σάλιμπαν μιλάει για φανερές ανάγκες όταν το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανεί για την αγάπη είναι ότι εκφράζει μια ανταπόκριση σε μη φανερές ανάγκες ανάμεσα σε δύο άτομα. Η αγάπησαν σαν σεξουαλική ικανοποίηση και η αγάπησαν σαν και σαν καταφύγιο από τη μοναξιά είναι οι δύο κανονικές μορφές αποσύνθεσης της αγάπης στην κοινωνικά τυποποιημένη παθολογία της αγάπης. Υπάρχουν πολλές εξατομικευμένες μορφές της παθολογίας της αγάπης που έχουν σαν συνέπεια το συνειδητό μαρτύριο και θεωρούνται σαν νευρωτικές από τους ψυχιάτρους αλλά και από πολλούς κοινού ανθρώπου. Μερικές από τις πιο συχνές περιγράφονται συνοπτικά στα πιο κάτω παραδείγματα Η βασική προϋπόθεση της νευρωτικής αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι το ένα ή και τα δύο μέρη του ζεύγους έχουν μείνει προσκολλημένοι στην εικόνα ενός γονιού και μεταφέρουν τα αισθήματα, της προσδοκίε και τους φόβους που κάποτε έτρεφαν προς τον πατέρα ή τη μητέρα στο πρόσωπο που αγαπούν όταν είναι πια μεγάλη τα άτομα αυτά ποτέ δεν ξεπέρασαν το στάδιο της νηπιακής εξάρτηση και αναζητούν το ίδιο αυτό πρότυπο στις συναισθηματικές απαιτήσεις της ώριμης ηλικίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άτομο έχει μείνει συναισθηματικά ένα παιδί των 2, 5 ή 12 χρόνων, ενώ διανοητικά και κοινωνικά βρίσκεται στην πραγματική του ηλικία. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η συναισθηματική ανοριμότητα οδηγεί σε διαταραχέ στην κοινωνική του συμπεριφορά. Στις λιγότερο σοβαρές, η σύγκρουση περιορίζεται στη σφαίρα των οικείων προσωπικών σχέσεων. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της πατροκεντρικής ή μητροκεντρικής προσωπικότητας, το παρακάτω παράδειγμα αυτού του τύπου νευρωτικής-ερωτικής σχέσης που είναι πολύ συχνή σήμερα, περιγράφει την περίπτωση των ανδρών που στην συναισθηματική του εξέλιξη έμειναν προσκολλημένοι σε μια νηπιακή πρόσδεση στη μητέρα. Αυτοί είναι οι άντρε οι οποίοι σαν να λέμε ποτέ δεν αποκόπηκαν από τη μητέρα. Νιώθουν ακόμα σαν μικρά παιδιά. Έχουν ανάγκη από τις μητέρα την προστασία, την αγάπη, τη ζεστασιά, τη φροντίδα, το θαυμασμό. Θέλουν τη χωρίς όρους αγάπη της μητέρας που δεν δίνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί τη χρειάζονται, γιατί είναι παιδιά της, γιατί είναι αδύναμη. Τέτοιοι άνδρες είναι συχνά πολύ τρυφεροί, γοητευτικοί όταν προσπαθούν να κάνουν μια γυναίκα να τους αγαπήσει, ακόμα και όταν το πετυχαίνουν αυτό. Αλλά η σχέση τους με τη γυναίκα, όπως και με όλους τους άλλους ανθρώπους, παραμένει επιφανειακή και ανεύθυνη. Ο σκοπός τους είναι να αγαπιούνται και όχι να αγαπούν. Συνήθω υπάρχει μεγάλη δόση ματαιοδοξίας σε αυτόν τον τύπο του άνδρα και μεγάλε ιδέε λίγο ή πολύ κρυμμένες μέσα του. Αν βρουν την κατάλληλη γυναίκα, νιώθουν ασφάλεια, αισθάνονται σαν να είναι πρώτοι και καλύτεροι στον κόσμο και μπορούν να εκφράσουν πολύ στοργή και γοητεία και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι άνδρες είναι συχνά τόσο απατηλοί. Αλλά όταν ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα η γυναίκα πάψει να ανταποκρίνεται στις υπερβολικές τους προσδοκίες, έρχονται στη ζωή του συγκρούσεις και δυσαρέσκεια. Αν η γυναίκα δεν του θαυμάζει αδιάκοπα και προβάλλει απαιτήσει για μια δική του προσωπική ζωή, αν θέλει και αυτή να αγαπιέται και να προστατεύεται, και σε ακραίε περιπτώσει, αν δεν είναι διατεθειμένη να αποσιωπήσει τι ερωτικές του ιστορίε με άλλε γυναίκε, ή ακόμα και να το θαυμάζει για αυτέ, ο άντρα αυτό νιώθει πολύ πληγωμένο και απογοητευμένο. Συνήθω εξηγεί αυτό το συνέστημα με τη σκέψη ότι η γυναίκα του δεν τον αγαπάει, είναι εγωίστρια και κυριαρχική. Κάθε τύπου υστερεί ω προ την εικόνα και τη συμπεριφορά τη τοργική μητέρα απέναντι σε ένα χαριτωμένο παιδί, το παίρνει σαν απόδειξη έλλειψη αγάπη. Αυτό ο άνδρα συνήθω είχε την τρυφερή συμπεριφορά του και την επιθυμία του να ευχαριστήσει με την αληθινή αγάπη, και έτσι φτάνει στο συμπέρασμα ότι δεν τον μεταχειρίζονται σωστά και δίκαια. Φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι μεγάλο εραστή και παραπονιέται πικρά για την αχαριστία που δείχνει το τέρι του. Σελίδα 113 σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένα τέτοιο μητροκεντρικό άτομο μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς σοβαρές ανομαλίες. Αν η μητέρα του πράγματι τον αγαπούσε με υπερπροστατευτικό τρόπο, με το να είναι ίσως κυριαρχική αλλά όχι και καταστρεπτική, αν βρει μια γυναίκα με τον ίδιο μητρικό τύπο, αν τα ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα του, του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί τη γοητεία του και να προκαλεί το θαυμασμό, όπως καμιά φορά συμβαίνει με επιτυχημένους πολιτικούς, προσαρμόζεται με επιτυχία από κοινωνική άποψη, χωρίς ποτέ και να φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο ριμότητας. Αλλά σε λιγότερο ευνοϊκές περιστάσεις, και αυτές φυσικά είναι πιο συχνές, η ερωτική του ζωή, αν όχι και η κοινωνική του, θα είναι μια σοβαρή απογοήτευση. Συγκρούσει και συχνά έντονη αγωνία και κατάθλιψη εμφανίζονται όταν αυτού του είδου ο άνθρωπος μένει μόνος. Σε μια ακόμα πιο ακραία παθολογική περίπτωση, η προσκόλληση στη μητέρα είναι ακόμα πιο έντονη και παράλογη. Σε αυτή την κατάσταση, ο πόθος, μιλώντας συμβολικά, δεν είναι η επιστροφή στην προστατευτική αγκαλιά της μητέρας ή στο μητρικό στήθος, αλλά η στο μητρικο στηθο αλλα η επιστροφη στη μήτρα που όλα τα δέχεται και όλα τα καταστρέφει. Αν η εξέλιξη είναι η έξοδος από τη μήτρα και η ανάπτυξη μέσα στον κόσμο, το χαρακτηριστικό της σοβαρής αυτής διανοητικής ασθένειας είναι να στραφεί προς τη μήτρα και να απορροφηθεί από αυτήν, πράγμα που σημαίνει να δραπετεύσει από τη ζωή. Αυτό το είδος της προσκόλλησης συνήθως εμφανίζεται στην περίπτωση που οι μητέρες σχετίζονται με τα παιδιά τους με καταστρεπτικό, απορροφητικό τρόπο. Ορισμένες φορές το όνομα της αγάπης και άλλες το όνομα του καθήκοντος θέλουν να κρατήσουν το παιδί, τον έφηβο, τον άντρα μέσα τους Δεν θα πρέπει να αναπνέει παρά μόνο διαμέσου αυτών, ούτε να αγαπά παρά μόνο με έναν επιφανειακό, σεξουαλικό τρόπο, υποβιβάζοντας έτσι όλες τις άλλες γυναίκες Δεν θα πρέπει να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος παρά ένας αιώνιος ανάπηρος ή παράνομος αυτή η πλευρά τη μητέρα, η καταστρεπτική και απορροφητική, είναι η αρνητική πλευρά τη μητρική εικόνα. Η μητέρα μπορεί να δίνει, αλλά και να παίρνει τη ζωή. Είναι η μόνη που ξαναζωντανεύει, αλλά και αυτή που καταστρέφει. Μπορεί να κάνει θαύματα αγάπη, αλλά κανεί δεν μπορεί να πληγώσει τόσο βαθιά όσο αυτή. Σε θρησκευτικέ παραστάσει, όπω η Ινδική Θεακάλη και στο συμβολισμό των Ονείρων, οι δύο αυτέ αντίθετε όψει τη μητέρα μπορούν να βρεθούν συχνά. Μια διαφορετική μορφή νευρωτικής παθολογίας βρίσκεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η κύρια προσκόλληση είναι προς τον πατέρα. Μια συχνή περίπτωση είναι ο άνδρας που η μητέρα του είναι ψυχρή και επιφυλακτική, ενώ ο πατέρας του, εν μέρει λόγω της ψυχρότητας της γυναίκας του, συγκεντρώνει όλη του την προσοχή και το ενδιαφέρον στο γιο. Είναι καλός πατέρας, αλλά ταυτόχρονα εξουσιαστικός. Κάθε φορά που είναι ευχαριστημένος από την διαγωγή του γιού του, τον επενή του κάνει δώρα και είναι στοργικός. Όταν είναι δυσαρεστημένος, αποτραβιέται ή τον μαλώνει. Ο γιος, για τον οποίον η αγάπη του πατέρα είναι η μόνη που έχει, προσδένεται στον πατέρα με δουλικό τρόπο. Ο κύριος σκοπός της ζωής του είναι να ευχαριστεί στον πατέρα και όταν το πετυχαίνει νιώθει ευτυχισμένος, ασφαλισμένος και ικανοποιημένος. Αλλά όταν κάνει κάποιο λάθο, όταν αποτυχαίνει ή δεν καταφέρει να ευχαριστήσει τον πατέρα, νιώθει άδειο και απόκληρος, Νιώθει ότι δεν αγαπιέται. Στην κατοπινή του ζωή, ο τύπο αυτό του άνδρα θα προσπαθήσει να βρει πατρική μορφή στην οποία θα προσκοληθεί με τον ίδιο τρόπο. Όλη τη ζωή γίνεται μια διαδοχή από ανεβοκατεβάσματα, μεταπτώσει που εξαρτώνται από το αν πέτυχε να κερδίσει τον έπαινο του πατέρα. Τέτοιοι άνδρε είναι συχνά πολύ επιτυχημένοι στην κοινωνική του σταδιοδρομία. Είναι ευσυνείδητοι, αξιόπιστοι, πρόθυμοι, με τον όρο ότι το πατρικό πρότυπο στο οποίο έχουν αφιερωθεί ξέρει πώ να του μεταχειρίζεται. Αλλά στι σχέσει του με τι γυναίκε παραμένουν επιφυλακτικοί και ξεκομμένοι. Η γυναίκα δεν έχει για αυτού κεντρική σημασία. Συνήθω νιώθουν μια ελαφριά περιφρόνηση για αυτήν, που συχνά παίρνει τη μορφή πατρικού ενδιαφέροντο για ένα μικρό κορίτσι. Στην αρχή ίσως εντυπωσιάζουν μια γυναίκα με τον ανδροπρεπή τους χαρακτήρα. Κατόπιν όμως προκαλούν όλο και περισσότερη απογοήτευση όταν η γυναίκα που παντρεύονται ανακαλύπτει ότι είναι προορισμένη να παίξει ένα δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με την πρωταρχική προσκόλληση στο πατρικό πρότυπο που κυριαρχεί στη ζωή του συζύγου κάθε στιγμή. Εκτός αν συμβαίνει η γυναίκα αυτή να έχει μείνει προσκολλημένη στον πατέρα τη και έτσι μπορεί να είναι ευτυχισμένη με έναν άντρα που συνδέεται μαζί της όπω με ένα ιδιότροπο παιδί. Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση της νευρωτικής διαταραχής στην αγάπη που βασίζεται σε μια διαφορετική σχέση των γονιών όταν δηλαδή οι γονείς δεν αγαπιούνται αλλά προσέχουν πολύ να μην καυγαδίζουν ούτε να δείχνουν εξωτερικά σημάδια της δυσαρέσκειάς τους. Ταυτόχρονα, η αποξένωση αυτή του στερεί τον αυθορμητισμό από τι σχέσει με τα παιδιά του. Σε ένα τέτοιο σπίτι, το μικρό κορίτσι νιώθει μιαν ατμόσφαιρα ευπρέπεια. Μια ευπρέπεια όμω που ποτέ δεν επιτρέπει μια άμεση, στενή επαφή με οποιονδήποτε από του γονείς τη. Και γι' αυτό το κοριτσάκι μένει με ένα αίσθημα απορία και φόβου. Ποτέ δεν είναι βέβαιοι τι σκέφτονται ή τι νιώθουν οι γονείς τη. Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αβεβαιότητα και μυστηρίου στην ατμόσφαιρα. Σε ένα αποτέλεσμα το κοριτσάκι αποσύρεται σε ένα κόσμο δικό του, πλάθει όνειρα, παραμένει απομακρυσμένο και αργότερα κρατά την ίδια στάση και στις ερωτικές της σχέσεις. Επιπλέον το αποτράβηγμα αυτό έχει σε συνέπεια τη δημιουργία έντονης αγωνίας, του αισθήματος ότι δεν πατά γερά στον κόσμο και συχνά οδηγείται σε μαζοχιστικές τάσει σαν το μόνο μέσο για να δοκιμάσει έντονη συγκίνηση. Τέτοιες γυναίκες συχνά θα προτιμούσαν ο άντρας τους να έκανε σκηνέ και να φώναζε, παρά να κρατά μια λογική και μετριοπαθή στάση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τις ελάφρανε τουλάχιστον από το βαρύ φορτίο της έντασης και του φόβου. Όχι σπάνια προκαλούν μια τέτοια συμπεριφορά, όχι συνειδητά βέβαια, από την ανάγκη να διακόψουν την βασανιστική αγωνία της συναισθηματικής ουδετερότητας». Άλλες συχνές μορφές παράλογης αγάπης περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους, χωρίς όμως την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παιδικής ζωής που βρίσκονται στη ρίζα τους. Μια μορφή ψευτοαγάπης που δεν είναι και τόσο σπάνια και που πολλοί άνθρωποι την παίρνουν σαν την «μεγάλη αγάπη» και πιο συχνά την περιγράφουν έτσι τα μυθιστορήματα και οι ταινίες, είναι η «ειδωλολατρική αγάπη». Όταν ένα άτομο δεν έχει φτάσει σε επίπεδο τέτοιο ώστε να έχει συνέστηση της ταυτότητας του εγώ του, που βασίζεται στην δημιουργική ανάπτυξη των ικανοτήτων του, έχει την τάση να λατρεύει σαν είδωλο το πρόσωπο που αγαπά. Το άτομο αυτό είναι αποξενωμένο από τις δικές του δυνάμεις και τις προβάλλει στο αγαπημένο πρόσωπο, το οποίο λατρεύει σαν τη γη όλων των αγαθών, όλης της αγάπης, του φωτός, της ευλογίας. Με την διαδικασία αυτή στερεί τον εαυτό του από κάθε δύναμη, χάνει τον εαυτό του μέσα στον άλλον που αγαπά αντί να τον βρίσκει. Αφού όμως σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν μπορεί τελικά να ανταποκρίνεται παντοτινά στις προσδοκίες του ειδωλολατρικού θαυμαστή ή θαυμάστριά του, η απογοήτευση θα ακολουθήσει οπωσδήποτε και στα θεραπεία θα αναζητηθεί ένα καινούριο ειδωλό. Μερικές φορές αυτό μπορεί να συνεχίζεται σε έναν ατέλειωτο κύκλο Εκείνο που χαρακτηρίζει αυτή τη μορφή της ιδολολατρική αγάπης, στην αρχή ιδίως, είναι η ένταση και το ξάφνιασμα της ερωτικής εμπειρίας. Αυτή η αγάπη συχνά περιγράφεται σαν η αληθινή, μεγάλη αγάπη. Αλλά ενώ η περιγραφή αυτή θέλει να τονίσει την ένταση και το βάθος της αγάπης, εκείνο που φανερώνει είναι η πείνα και η απελπισία του ιδωλολάτρη. Είναι αυτονόητο ότι ορισμένες φορές δύο πρόσωπα βρίσκονται σε μια αμοιβαία ειδωλολατρία, η οποία κάποτε, σε ακραίες περιπτώσεις, μας δίνει την εικόνα της τρέλας εις διπλούνου. Μια άλλη μορφή ψευτοαγάπης είναι εκείνη που μπορεί να ονομαστεί ρομαντική αγάπη. Η ουσία της βρίσκεται στο γεγονός ότι τη νιώθουν μόνο στην φαντασία τους και όχι στη σχέση με ένα άλλο πραγματικό πρόσωπο σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Η πιο διαδεδομένη μορφή αυτού του τύπου της αγάπης είναι εκείνη που συναντάμε στην έμεση ερωτική ικανοποίηση που νιώθουν όσοι καταναλώνουν ερωτικές κινηματογραφικές ταινίες, ερωτικά διηγήματα των περιοδικών, ερωτικά τραγούδια. Όλοι οι ανεκπλήρωτοι για αγάπη, συνένωση και οικειότητα βρίσκουν την ικανοποίησή τους στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Ένα άνδρα ή μια γυναίκα που στι σχέσει με τον την σύζυγο είναι ανίκανοι να ξεπεράσουν το εμπόδιο, το φράγμα τη μοναξιά του και του χωρισμού του συγκινούνται μέχρι τα όταν συμμετέχουν στην χαρούμενη ή τραγική ερωτική ιστορία ενό ζευγαριού στο πανί τη οθόνη. Για πολλά ζευγάρια, το να παρακολουθούν τέτοιε ιστορίε στην οθόνη είναι η μόνη περίπτωση όπου νιώθουν αγάπη όχι ο ένα για τον άλλον, αλλά και οι δύο μαζί σαν θεατές τη αγάπη κάποιον άλλον. Εφόσον η αγάπη είναι φαντασία, όνειρο, μπορούν να συμμετέχουν. Μόλις κατεβεί στο επίπεδο της πραγματικής σχέσης ανάμεσα σε δύο πραγματικά πρόσωπα, παγώνουν. Μια άλλη πλευρά της ρομαντικής αγάπης είναι η άφηρη μενοποίησή της από χρονική άποψη. Ένα ζευγάρι μπορεί να συγκινείται βαθιά με τι αναμνήσεις της αγάπης του στο παρελθόν. Αν και όταν το παρελθόν αυτό ήταν παρών, δεν ένιωθαν καθόλου αγάπη. Ή και με τη φαντασία της μελλοντική τους αγάπης. Πάρα πολλά αραβωνιασμένα και νιόπαντρα ζευγάρια ονειρεύονται ότι η ευτυχία της αγάπης τους θα γίνει πραγματικότητα στο μέλλον, ενώ την ίδια στιγμή που ζουν μαζί, αρχίζουν κιόλας να πλήττουν ο ένας με τον άλλον. Αυτή η τάση ταιριάζει με μια γενικότερη τάση, χαρακτηριστική του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ζει στο παρελθόν ή στο μέλλον, όχι όμως στο παρόν. Θυμάται με συγκίνηση τα παιδικά του χρόνια και τη μητέρα του ή κάνει σχέδια ευτυχίας για το μέλλον Είτε το άτομο νιώθει την αγάπη έμεσα συμμετέχοντας στις πλαστές εμπειρίες άλλων Είτε μεταφέρεται από το παρόν στο παρελθόν ή στο μέλλον Αυτή η αφηρημένη και αλωτριωμένη μορφή αγάπης χρησιμεύει σαν ναρκωτικό που ανακουφίζει τον πόνο της πραγματικότητας Τη μοναξιά και το χωρισμό του ατόμου μια ακόμα μορφή νευρωτικής αγάπη βρίσκεται στην χρησιμοποίηση του μηχανισμού της προβολή με το σκοπό να αποφύγει κανεί τα δικά του προβλήματα και να ασχολείται με τα ελαττώματα και τι αδυναμίε του αγαπημένου προσώπου. Τα άτομα, από αυτή την άποψη, συμπεριφέρονται σχεδόν όπως και οι ομάδες, τα έθνη και οι θρησκείε. Κάνουν την πιο καλή εκτίμηση ακόμα και για τα πιο μικρά ελαττώματα του άλλου και τραβούν μπροστά όλο μακαριότητα, αγνοώντα τελείω τα δικά του ελαττώματα. Είναι απασχολημένοι πάντα με τον να κατηγορούν ή να διορθώνουν τον άλλον Αν δύο άνθρωποι κάνουν το ίδιο όπως συχνά συμβαίνει η σχέση αγάπης μετατρέπεται σε σχέση αμοιβαίας προβολής Αν είμαι δεσποτικός ή αναποφάσιστος ή άπλιστος κατηγορώ για αυτά το διπλανό μου και ανάλογα με το χαρακτήρα μου θέλω να τον τιμωρήσω ή να τον διορθώσω ο άλλος κάνει το ίδιο και έτσι καταφέρουν και οι δυο να αγνοούν τα ατομικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν καμιά προσπάθεια που θα τους βοηθούσε στην πρόοδό τους. Μια άλλη μορφή προβολής είναι η προβολή των προβλημάτων ενός ατόμου στα παιδιά του. Πρώτα απ' όλα μια τέτοια προβολή εκδηλώνεται συχνά στην επιθυμία για παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, ο πόθος για απόκτηση παιδιών χαρακτηρίζεται βασικά από την προβολή του προβλήματος της ύπαρξης ενός ατόμου στα παιδιά του. Όταν ένα άτομο νιώθει ότι δεν τα κατάφερε να βρει ή να δώσει ένα νόημα στη ζωή του, προσπαθεί να βρει το νόημα αυτό μέσω της ζωή των παιδιών του. Αλλά είναι προορισμένο να αποτύχει και σε ό,τι αφορά τον εαυτό του και σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Στην πρώτη περίπτωση, γιατί το πρόβλημα της ύπαρξης μπορεί να λυθεί από τον καθένα μόνο μέσω του εαυτού του και όχι μέσω αντιπροσώπων. Στη δεύτερη, γιατί το άτομο αυτό δεν θα έχει ακριβώς τις ιδιαίτερες εκείνες ιδιότητες που χρειάζονται για να κατευθύνει τα παιδιά στη δική τους έρευνα για μια απάντηση. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται επίσης σαν αντικείμενα προβολή στο πρόβλημα της διάλυσης ενός άτυχου γάμου. Το συνηθισμένο επιχείρημα των γονιών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορούν να χωρίσουν για να μην στερήσουν από τα παιδιά την ευτυχία της οικογένειας. Μια λεπτομερή έρευνα, ωστόσο θα μπορούσε να αποδείξει ότι η ατμόσφαιρα της έντασης και της δυστυχίας μέσα στην ενωμένη οικογένεια κάνει μεγαλύτερο κακό στα παιδιά από ότι μια ανοιχτή ρήξη, η οποία τουλάχιστον τα διδάσκει ότι ένας άνθρωπος είναι ικανός να τερματίσει μια ανυπόφορη κατάσταση με μια γενναία απόφαση. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και μια άλλη συνηθισμένη πλάνη, την ψευδέστηση δηλαδή ότι η αγάπη σημαίνει την απουσία συγκρούσεων. Ακριβώς όπως είναι συνηθισμένο για τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι τα βάσανα και οι στενοχώρια πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίσταση, έτσι πιστεύουν ότι και η αγάπη σημαίνει την απουσία κάθε σύγκρουσης. Και βρίσκουν σοβαρή εξήγηση για την ιδέα τους αυτή στο γεγονός ότι οι καυγάδες φαίνονται να μην είναι τίποτα άλλο από καταστρεπτικές ανταποδόσεις που δεν φέρνουν τίποτα καλό σε κανέναν από τους αντιμαχόμενους. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί οι συγκρούσεις των πιο πολλών ανθρώπων είναι στο βάθος προσπάθειε να αποφευθούν οι πραγματικές συγκρούσεις. Είναι διαφωνίες πάνω σε μικρά ή ασήμαντα ζητήματα που λόγω της φύσης τους δεν προσφέρονται σε λύση ή διασάφηση. Οι πραγματικέ συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, εκείνες που δεν χρησιμεύουν σαν συγκάλυψη ή προβολή, αλλά που τις νιώθηκαν ή στα κατάβαθα του εσωτερικού του κόσμου όπου και ανήκουν, δεν είναι καταστρεπτικές. Οδηγούν στην αποκάλυψη, φέρουν την κάθαρση μέσα από την οποία και τα δύο μέρη βγαίνουν με πιότερη δύναμη και πιότερη γνώση. Αυτό μας οδηγεί τώρα να ξανατονίσουμε κάτι που αναφέραμε πιο πάνω. Η αγάπη είναι πραγματοποιήσιμη μόνο αν δύο άτομα επικοινωνούν το ένα με το άλλο από το κέντρο της ύπαρξής τους και επομένως μόνο αν το καθένα νιώθει τον εαυτό του από το κέντρο της ύπαρξής του. Μόνο σε αυτή την κεντρική εμπειρία υπάρχει η ανθρώπινη πραγματικότητα. Μόνο εδώ είναι η ζωή. Μόνο εδώ είναι το θεμέλιο της αγάπης. Η αγάπη που δοκιμάζεις με αυτόν τον τρόπο είναι μια συνεχής πρόκληση. Δεν είναι σταθμός ανάπαυσης, αλλά σημείο για ξεκίνημα, για την οριμότητα, για τη συνεργασία. Ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχει αρμονία ή σύγκρουση, χαρά ή στενοχώρια είναι δευτερεύον σε σχέση με το πρώτιστο γεγονός ότι δύο άνθρωποι νιώθουν ο ένας τον άλλον μέσα από την ουσία της ύπαρξής τους, ότι είναι ένα ο ένας με τον άλλον, με το να είναι ένα με τον εαυτό τους παρά με το να δραπετεύουν από αυτόν. Μόνο μια απόδειξη υπάρχει για την παρουσία της αγάπης. Το βάθος της σχέσης, η ζωντάνια και η δύναμη και στα δύο άτομα που είναι ο καρπός από τον οποίο αναγνωρίζομαι την αγάπη. Ακριβώς όπως δεν μπορούν να αγαπηθούν μεταξύ τους, τα αυτόματα δεν μπορούν να αγαπήσουν και το Θεό. Η αποσύνθεση της αγάπης για τον Θεό έχει φτάσει στις ίδιες διαστάσεις, όπως και η αποσύνθεση της αγάπης για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε κραυγαλέ αντίθεση με την ιδέα ότι στην εποχή μας παρατηρείται μια θρησκευτική αναγέννηση. Τίποτα δεν είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Εκείνο που συμβαίνει, αν και υπάρχουν εξαιρεσει, είναι μια επιστροφή, μια οπισθοδρόμηση προς μια ιδολολατρική αντίληψη του Θεού και η τάση να μεταμορφωθεί η αγάπη για το Θεό σε μια σχέση που ταιριάζει σε έναν αλωτριωμένο ανθρώπινο χαρακτήρα. Αυτή την επιστροφή εύκολα τη διακρίνουμε. Οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αγωνία, χωρίς αρχές ή πίστη, δεν βρίσκουν μέσα τους κανένα σκοπό εκτός από το να προχωρούν. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν πάντα να παραμένουν παιδιά, να ελπίζουν στον πατέρα ή στη μητέρα που θα τρέξει να τους βοηθήσει όταν χρειαστούν βοήθεια. Είναι αλήθεια ότι και στους θρησκευτικούς πολιτισμού, όπως το Μεσαίωνα, ο μέσος άνθρωπος ατένιζε το Θεό σαν προστάτη πατέρα και μητέρα. Ταυτόχρονα, όμω, λογάριζε το Θεό στα σοβαρά με την έννοια ότι ο υπέρτατος σκοπό τη ζωή του ήταν να ζήσει σύμφωνα με τι αρχέ του Θεού, να θεωρεί τη σωτηρία σαν το ανώτατο στόχο στον οποίο όλες οι άλλε δραστηριότητε υπέκυπταν. Σήμερα πουθενά δεν υπάρχει τέτοια προσπάθεια. Η καθημερινή ζωή είναι εντελώ άσχετη, ξεχωρισμένη από οποιασδήποτε θρησκευτικέ αξίε. Είναι αντίθετα αφιερωμένη στον αγώνα για υλικέ ανέσει και για επιτυχία στην αγορά τη προσωπικότητα. Οι αρχές τις οποίες στηρίζονται οι εγκόσμιες προσπάθειες μας είναι η αδιαφορία και ο εγωισμός, που συνήθως παίρνουν την ονομασία, ατομικισμός ή ατομική πρωτοβουλία. Ο άνθρωπος των πραγματικά θρησκευτικών πολιτισμών μπορεί να συγκριθεί με τα παιδιά στην ηλικία των 8 χρόνων που χρειάζονται το Θεό σαν βοηθό, αλλά που αρχίζουν να υιοθετούν τα διδάγματα και τι αρχέ του στη ζωή τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι μάλλον σαν παιδί τριών χρόνων που κλαίει για τον πατέρα όταν το χρειάζεται, αλλά που είναι εντελώς αυτάρκης όταν μπορεί να παίζει. Από αυτή την άποψη, την νηπιακή δηλαδή εξάρτηση από μια άνθρωπομορφική εικόνα του Θεού χωρίς τη μεταμόρφωση της ζωής σύμφωνα με τους κανόνες του Θεού, είμαστε πιο κοντά σε μια πρωτόγωνη δολολατρική φυλή παρά στο θρησκευτικό πολιτισμό του Μεσαίωνα. Από άλλη άποψη, η θρησκευτική μα κατάσταση παρουσιάζει χαρακτηριστικά καινούρια που ταιριάζουν μόνο στη σύγχρονη δυτική και φαλαιοκρατική κοινωνία. Μπορώ να αναφερθώ σε διαπιστώσει που έγιναν σε προηγούμενο μέρο αυτού του βιβλίου. Ο σύγχρονο άνθρωπο έχει μεταμορφωθεί σε εμπόρευμα. Νιώθει τη δύναμη τη ζωή του σαν επένδυση με την οποία θα πρέπει να πετύχει το ανώτατο κέρδο σε σχέση με τη θέση του αλλά και τι συνθήκε στην αγορά τη προσωπικότητα. Είναι αλοτριομένος, αποχωρισμένος από τον εαυτό του, του συνανθρώπους του και τη φύση. Ο κύριος σκοπός του είναι η εποφελής ανταλλαγή των ικανοτήτων του, των γνώσεών του, του εαυτού του, του δέματος της προσωπικότητάς του με άλλα αντίστοιχα δέματα που και αυτά προσφέρονται εξίσου για μια έντιμη και εποφελή ανταλλαγή». Η ζωή δεν έχει κανένα σκοπό εκτός από το να προχωρεί, καμιά αρχή εκτός από την έντιμη ανταλλαγή, καμιά ικανοποίηση εκτός από την κατανάλωση. Τι έννοια μπορεί να έχει η αντίληψη του Θεού κάτω από τις συνθήκες αυτές? Η αρχική θρησκευτική έννοια μετατρέπεται σε άλλη που να ταιριάζει στον αλλοτριωμένο πολιτισμό της επιτυχία. Στην θρησκευτική αναγέννηση εποχής μας, η το στο Θεό μεταμορφώθηκε σε ένα ψυχολογικό τέχνασμα με το σκοπό να διαμορφώσει καλύτερα τον άνθρωπο για την συναγωνιστική του προσπάθεια. Η θρησκεία συμμαχεί με την αυτοϋποβολή και την ψυχοθεραπεία για να βοηθήσει τον άνθρωπο στις εμπορικές του δραστηριότητες. Στα 1920 δεν είχαν ακόμα καταφύγει στο Θεό για το σκοπό της βελτίωσης της προσωπικότητας. Το βιβλίο με τη μεγαλύτερη επιτυχία στα 1938 «Πώς να κάνετε φίλους και να επηρεάζετε τους ανθρώπους» του Dale Carnegie, παρέμεινε σε αυστηρά εγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη που εκπλήρωνε το βιβλίο αυτό στην εποχή του εκπληρώνεται στη δική μας εποχή από το βιβλίο Best Seller, «Η δύναμη της θετικής σκέψης» του εδεσιμότατου Peel. Σε αυτό το θρησκευτικό βιβλίο ούτε καν το αν η κυρίαρχη ενασχόλησή μας με την επιτυχία βρίσκεται σε συμφωνία με το πνεύμα της μονοθεϊστικής θρησκείας. Αντίθετα, ενώ ο κυρίαρχος αυτός σκοπός δεν αμφισβητείται καθόλου, οι πίστη στο Θεό και οι προσευχή συστήνονται σαν μέσα για να αυξήσουμε την ικανότητά μας για επιτυχία. Ακριβώς όπως οι σύγχρονοι ψυχίατρες συνιστούν χαρούμενη διάθεση στον υπάλληλο για να είναι πιο ελκυστικό στους πελάτες, μερικοί κληρικοί συνιστούν αγάπη για το Θεό για να έχει επιτυχία στη ζωή. Κάνε το Θεό συνετέρο σου, σημαίνει να κάνεις το Θεό συνετέρο της εργασίας σου μάλλον, παρά να ενωθείς μαζί του μέσω της αγάπης, της δικαιοσύνης και τη αλήθειας. Ακριβώς όπως η αδελφική αγάπη έχει αντικατασταθεί από την απρόσωπη εντυμότητα, έτσι και ο Θεός έχει μεταμορφωθεί σε έναν απομακρυσμένο γενικό διευθυντή του σύμπαντος, ΑΕ. Ξέρετε ότι βρίσκεται εκεί, διευθύνει το πρόγραμμα, αν και θα μπορούσε ασφαλώς να εκτελείτε και χωρίς αυτόν. Ποτέ δεν το βλέπετε, αλλά αναγνωρίζετε την ηγεσία του ενώ εκτελείτε το μέρος σας». Η εφαρμογή της αγάπης. Αφού εξετάσαμε την θεωρητική πλευρά τη τέχνη τη αγάπη, έχουμε τώρα μπροστά μα ένα πολύ δυσκολότερο πρόβλημα. Το πρόβλημα τη εφαρμογή τη τέχνη τη αγάπη. Μπορούμε όμω να μάθουμε οτιδήποτε για μια τέχνη, αν δεν την εξασκήσουμε. Η δυσκολία του προβλήματο μεγαλώνει από το γεγονό ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα, και πολλοί επομένω αναγνώστες του βιβλίου αυτού, προσδοκούν να πάρουν οδηγίε για το πώ να μάθουν μόνοι του. Και στην περίπτωσή μα αυτό σημαίνει να διδαχτούν Πώς να αγαπούν. Φοβάμαι ότι καθένας που θα προσεγγίσει αυτό το κεφάλαιο με τέτοιο πρέυμα, πολύ θα απογοητευτεί. Η αγάπη είναι μια προσωπική εμπειρία που μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας μόνο μέσω του εαυτού του και για τον εαυτό του. Πράγματι σπάνια υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δοκιμάσει αυτή την εμπειρία με ένα στοιχειώδη τρόπο, τουλάχιστον σαν παιδί, σαν έφηβος ή σαν ενήλικος. Εκείνο που η συζήτηση της εφαρμογή της τέχνης αγάπης μπορεί να κάνει είναι να εξετάσει τις προϋποθέσεις της τέχνης της αγάπης και τους δρόμους θα λέγαμε, που οδηγούν σε αυτήν και την άσκηση αυτών των προϋποθέσεων και προσεγγίσεων. Τα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί κανείς να τα κάνει αποκλειστικά μοναχώς του και η συζήτηση σταματά πριν κάνει το αποφασιστικό βήμα. Όμω πιστεύω ότι η συζήτηση αυτών των τρόπων προσέγγισης μπορεί να βοηθήσει για την κατάκτηση της τέχνης, τουλάχιστον για όσους έχουν απελευθερώσει τον εαυτό τους από το να περιμένουν έτοιμες οδηγίες. Η άσκηση κάθε τέχνης έχει ορισμένες γενικές απαιτήσεις, άσχετα αν ασχολούμαστε με την ξυλουργική τέχνη, την ιατρική ή την τέχνη της αγάπης. Πρώτα απ' όλα, η εκμάθηση μιας τέχνης απαιτεί πειθαρχία. Ποτέ δεν θα γίνω καλό σε κάτι αν δεν το κάνω με τρόπο. Κάθε τι που κάνω μόνο όταν έχω κέφι μπορεί να είναι ένα ωραίο και διασκεδαστικό παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν θα με οδηγήσει να γίνω κύριος στις τέχνης αυτή. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η πειθαρχία στην άσκηση μιας τέχνης, δηλαδή η καθημερινή άσκηση για ορισμένο αριθμό ωρών, αλλά η πειθαρχία σε όλη μας τη ζωή. Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι τίποτα δεν είναι ευκολότερο να μάθει ο σύγχρονος άνθρωπος από την πειθαρχία. Μήπως δεν περνάω οκτώ ώρες την ημέρα με τον πιο πειθαρχημένο τρόπο σε μια δουλειά που είναι αυστηρά ρουτινιέρικη. Το γεγονός ωστόσο είναι ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πάρα πολύ λίγη αυτοπιθαρχία έξω από τη σφαίρα της εργασίας. Όταν δεν εργάζεται, θέλει να τεμπελιάζει, να παραλύει ή για να χρησιμοποιήσουμε μια ευπρεπέστερη λέξη, να ρελαξάρει, να χαλαρώνει. Αυτή ακριβώς η επιθυμία για τεμπελιά είναι σε μεγάλο βαθμό μια αντίδραση κατά της ρουτινοποίηση της ζωής. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος επί 8 ώρες την ημέρα να ξοδεύει την ενέργειά του για σκοπούς όχι δικούς του και με τρόπου όχι δικούς του αλλά προκαθορισμένους γι' αυτόν από το ρυθμό της εργασίας, αντίδρα και η αντίδραση του αυτή παίρνει τη μορφή μιας παιδιάστικης αυτοαπόλαυσης. Επιπλέον, στον αγώνα κατά της εξουσία έχει γίνει δύσπιστο προ κάθε πειθαρχία και προς αυτήν που επιβάλλεται από την παράλογη εξουσία και προ την ορθή πειθαρχία που επιβάλλει ο ίδιο τον εαυτό του. Χωρί μια τέτοια πειθαρχία, όμως, η ζωή συντρίβεται, γίνεται χαοτική και τη λείπει η συγκέντρωση. Το ότι η συγκέντρωση είναι απαραίτητο όρο για την κατάκτηση μια τέχνη δεν είναι ανάγκη να το αποδείξουμε. Όποιο προσπάθησε ποτέ να μάθει μια τέχνη, το ξέρει. Όμως περισσότερο και από την αυτοπιθαρχία, η συγκέντρωση είναι σπάνια στον πολιτισμό μας. Αντίθετο, ο πολιτισμός μας οδηγεί σε ένα μη συγκεντρωμένο και διασκορπισμένο τρόπο ζωής που δύσκολα παραλληλίζεται με κάτι άλλο. Κάνετε πολλά πράγματα μαζί. Διαβάζετε, ακούτε ραδιόφωνο, μιλάτε, καπνίζετε, τρώτε, πίνετε. Είστε ένας καταναλωτής με ανοιχτό στόμα, γεμάτο όρεξη και έτοιμος να καταπιείτε το κάθε τι, εικόνες, ποτά, αυτή η έλλειψη συγκέντρωση φαίνεται ολοκάθαρα στην δυσκολία που έχουμε να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μα. Το να μείνουν ήρεμοι, χωρί να μιλάνε, να καπνίζουν, να διαβάζουν, να πίνουν, είναι σχεδόν αδύνατο για τους πιο πολλού ανθρώπου. Γίνονται νευρικοί και ανήσυχοι και νιώθουν την ανάγκη να κάνουν κάτι με το στόμα τους ή με τα χέρια τους. Το κάπνισμα είναι ένα από τα συμπτώματα αυτή τη έλλειψη συγκέντρωση, γιατί απασχολεί το χέρι, το στόμα, το μάτι και τη μύτη. Ένα τρίτο παράγοντα είναι η υπομονή. Πάλι όποιο προσπάθησε ποτέ να μάθει μια τέχνη, ξέρει ότι η υπομονή είναι απαραίτητη αν θέλεις να αποτελειώσει κάτι. Αν κυνηγά το γρήγορο αποτέλεσμα, ποτέ δεν θα μάθει μια τέχνη. Όμω, για το σύγχρονο άνθρωπο είναι τόσο δύσκολο να ασκήσει την υπομονή, όσο και την πειθαρχία και τη συγκέντρωση. Ολόκληρο το βιομηχανικό μα σύστημα υποθάλπει ακριβώ το αντίθετο, την ταχύτητα. Όλες μας οι μηχανές έχουν αυτό το σκοπό, την ταχύτητα. Το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο μας φέρνουν γρήγορα στον προορισμό μας και όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο. Η μηχανή που μπορεί να παράγει την ίδια ποσότητα στο μισό χρόνο είναι δύο φορές καλύτερη από την παλιά και αργή μηχανή. Βεβαίως υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι γι' αυτό. Αλλά όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς, οι ανθρώπινες αξίες καθορίζονται από τις οικονομικές αξίες. Ό,τι είναι καλό για τις μηχανές, πρέπει να είναι καλό και για τον άνθρωπο. Έτσι λέει η λογική. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι χάνει κάτι, το χρόνο, όταν δεν κάνει γρήγορα τις δουλειές του. Όμως δεν ξέρει τι να κάνει με το χρόνο που κερδίζει, εκτός από το να το σκοτώνει. Τελικά, προϋπόθεση για να μάθεις μια τέχνη είναι το υπέρτατο ενδιαφέρον για την κατάκτηση της τέχνης αυτής. Αν η τέχνη αυτή δεν είναι κάτι που έχει υπέρτατη σημασία, ο μαθητευόμενος ποτέ δεν θα τη μάθει. Θα παραμείνει στην καλύτερη περίπτωση ένας καλός εραστέχνης, αλλά ποτέ δεν θα γίνει μάστορας δάσκαλος. Αυτή η προϋπόθεση είναι τόσο απαραίτητη για την τέχνη της αγάπης όσο και για κάθε άλλη τέχνη. Φαίνεται ωστόσο ότι η αναλογία μεταξύ μαστόρων και έραση τεχνών ζυγίζει πολύ βαρύτερα υπέρ των έραση τεχνών στην τέχνη της αγάπης παρά στις περιπτώσεις των άλλων τεχνών. Ένα ακόμα σημείο πρέπει να προσεχτεί όσο αφορά τις γενικέ προϋποθέσεις για την εκμάθηση μιας τέχνης. Δεν πρέπει να αρχίζει κανείς να μαθαίνει μια τέχνη άμεσα αλλά έμεσα Πρέπει να μαθαίνει κανεί πολλά άλλα και πολλέ φορέ άσχετα πράγματα πριν αρχίσει την ίδια την τέχνη. Ένα μαθητευόμενο στην ξυλουργική αρχίζει μαθαίνοντα να πλανίζει το ξύλο. Ένα μαθητευόμενο στο πιάνο αρχίζει ασκούμενο στις κλίμακε. Ένα μαθητή στην τέχνη zen του τόξου αρχίζει με αναπνευστικέ ασκήσει. Αν θέλει κανεί να γίνει κύριο μια τέχνη, πρέπει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτήν ή τουλάχιστον να την συνδέσει με αυτήν. Το άτομο του τότε γίνεται ένα όργανο στην άσκηση της τέχνης και πρέπει να το διατηρεί έτοιμο σύμφωνα με τα ειδικά καθήκοντα που έχει να επιτελέσει. Όσο αφορά την τέχνη της αγάπης, αυτό σημαίνει ότι όποιος επιθυμεί να γίνει τεχνίτη στην τέχνη αυτή, πρέπει να αρχίσει ασκούμενο στην πειθαρχία, τη συγκέντρωση και την υπομονή σε όλες τις φάσεις της ζωής του».